Μύρισε λίγο 21η Απριλίου Μέσα στα Απρίλη τη γιορτή Το μέλλον χτίζει νιώτι Χούντα! Αγκαλιασμένοι δυνατοί Με εργάτι αγρότη φοιτητή Και πρώτο τον στρατιώτη Εγώ παραμένω πάντα πιστό στρατιώτης παράταξης Και πρώτο τον στρατιώτη Πράξη κόπημα Διδατορία Μες στις καρδιές Κανείς ζεστή, ζεστή Του Απριλίου η Μύρισε λίγο 21η Απριλίου Και κουρσταστή Για mm, μας κριστή Φρισκεία, οικογένεια Και πάρα πολλά Ελλάδα Ορκίζομαι ότι δώσω το αίμα μου Για να εκδηγηθώ και να λεθανώσω την πατρίδα Και πάρα πολλά Ελλάδα Τορια πολλά, χρόνια πολλά σε όλου. Είναι μέρα σήμερα ερωτήσει, το καταλαβαίνει ο καθένα. Θα το έχετε ακούσει από το πρωί, θα το έχετε συνειδητοποιήσει 21η Απριλίου, όχι του 1967, 50 χρόνια μετά είμαστε, του 2017, πολλά έχουν αλλάξει. Αυτό που μένει όμω σίγουρο και σταθερό, έτσι, δυνατό είναι αυτή η διάθεση του ελληνικού λαού να μην δέχεται ανελευθερίε, να μάχετε για την ελευθερία του, να μην δέχεται κάποιον να τον υποτάσει, να τον εκβιάζει, να τον φοβίζει να του ανοίγει ορίζοντες, να μην δέχεται στον τράχυλό του, όπως λέμε, κανέναν ζυγό. Αυτό είναι ίδιο. Όπως και τότε είχε αντιδράσει ο ελληνικός λαός, για τους πολλού μιλάμε, έτσι και τώρα, οι πολλοί, πάλι με τον ίδιο τρόπο δεν αντιδρούν σε όλα αυτά τα ανελεύθερα που συμβαίνουν γύρω μας. Χρόνια πολλά λοιπόν, διαλέξαμε τον καλύτερο ε, δημοκράτη, νέο δημοκράτη, για να μιλήσει και να δώσει τις ευχές και να περιγράψει το κλίμα της σημε Φεύγουμε από τα ιστορικά, θα τα βρούμε στην συνέχεια. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε άλλωστε από αυτά. Πάμε σε αυτού που γράφουν σήμερα ιστορία. Ένα από αυτού είναι ο Δημήτρη Τζανακόπουλο, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Βγήκε χθε, έλεγε τα δικά του: Ότι πάνε όλα καλά. Βγαίνουμε από το χρέο, βγαίνουμε από τα μνημόνια. λυγίσαμε του δανειστέ, τη Λαγκάρτ. Αυτέ τι επιτυχίε που σημειώνουμε τα τελευταία ένα-δύο χρόνια. Κάποια στιγμή τολμάει μια δημοσιογράφο θα τον ρωτήσει: Καλά όλα αυτά, που λέτε, αλλά ποια είναι η για όλα αυτά που λέτε. Και έδωσε την κορυφαία απάντηση. Επαναλάβατε τις αναφορές του κύριου Τσίπρα και του κυρίου Τσακαλώτου ότι έχει ξεκαθαριστεί πω εάν τα, δεν εφαρμοστούν τα μεσοπρόθεσμα για το χρέο δεν πρόκειται να γίνει εφαρμογή των μέτρων για το 19-20 Αυτό θα καταγραφεί σε κάποιο κείμενο Αυτό νομίζω ότι είναι Πώς θα διασφαλιστούμε δηλαδή Είναι δήλωση του Πρωθυπουργού η οποία έχει καταγραφεί στη δημόσια συζήτηση και αποτελεί την δέσμευση του ίδιου του Έλληνα Πρωθυπουργού ε, ε, τελείωσε. Ε, τελείωσε. και κι από τα το αποτελεί την ε, δέσμευση του ίδιου του Έλληνα πρωθυπουργού, αστρακένεια σε μια, μια. μήνε Τι είναι όλα αυτά τώρα, τι είναι όλα αυτά τα πολλά. Ο Απρίλιο που μπήκε, αλλά τελικά ήταν για τον Αύγουστο, όπω μα λέει η Ρένα Κουμνιώτη. Είναι οι 16 μήνε που λέει η κυρία Φωτίου και είναι η απόλυτη διαβεβαίωση, η απόλυτη εγγύηση και απάντηση στη δημοσιογράφο από τον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Ποια είναι τα εχέγγυα που έχουμε για όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση. Μα η δέσμευση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Πώ δεν το είχε καταλάβει κανεί, πώ δεν έχει πάει το μυαλό τη δημοσιογράφου. Έτσι λοιπόν πήρε την απάντηση από το πιο επίσημο ο Που είναι ο Δημήτρη η δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Ξέρουμε από δεσμεύσει του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε εγγύησε ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Και μέχρι πού θα πάνε τώρα όλα αυτά τα πάρα πολύ καλά, 16 μήνε από σήμερα, η Θεανό η πρώτη τόλμησε, αυτή που έχει τολμήσει τόσα πολλά στον πολιτικό λόγο, του χρόνου τον Αύγουστο. Αφού περάσουμε αυτό τον Αύγουστο, είναι μια λεπτομέρεια. Του χρόνου τον Αύγουστο, ετοιμαστείτε, ραφτείτε. Πληθείτε, λουστείτε που λέει και το τραγούδι για τον Αύγουστο αλλά και όχι μόνο. Βγαίνουμε και τελειώνουμε από το μνημόνιο. Μην μου λέτε τέτοια πράγματα, Α πάμε να, να δούμε τι μας συμβαίνει σήμερα. Α πάμε μας να σήμερα. δούμε λοιπόν, εάν αυτή η κυβέρνηση επιχειρεί πράγματι να βγάλει σε 16 μήνες τη χώρα από τα μνημόνια, mm -hmm. 16 μήνες μήνανε. 16, Α, μήνες. 16, μήνες, βγαίνουν 16 μήνες... μήνες βγαίνουν τα μνημόνια. 16 μήνες θα βγούμε από το μνημόνιο που υπογράψαμε το τρίτο μνημόνιο. Με τι Και θα βγούμε... Χριστός Ανέστη Ανάσταση παιδιά. Τελειώσανε τα ψέματα. Του λέω ότι είμαστε πλούσιοι! Σε 16 μήνε είναι το 18 τον Αύγουστο. μήνα, μήνα Σε 16 μήνε είναι το 18 τον Αύγουστο. Πάλι του χρόνου να μα βρει στο βράδυ, να μα δημοκρατία! Και αυτός από τα παλιά. Για τη δημοκρατία. Αυτό αγωνιζόταν. Τα είχε καταφέρει και 7 χρόνια. Την είχε νικήσει για τα καλά. Έτσι λοιπόν, σε 16 μήνε, τον Αύγουστο του χρόνου, τελειώνουμε από το μνημόνιο που ήδη μα έβαλαν. Ενώ είχαν έρθει με την προοπτική να μην μα βάλουν σε μνημόνιο. Τελικά μπήκαμε, αλλά θα βγούμε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Το πολύ το έχουμε φάει. Προτείνουμε εδώ σε εκπομπή ρολόι αντίστροφη μέτρηση να τοποθετηθεί, τοποθετηθεί στην πλατεία συντάγματο, να μετράει αντίστροφα, να το βλέπουν οι πολίτε, να το βλέπουν οι τουρίστε. Δεν έχει ναι, και πολύ. 16 μήνε έχουμε περάσει τόσα με τα μνημόνια. Νομίζω αντέχουμε και άλλου 16 μήνε και ο παππού και το εγγόνι που λέει και ο καμένο, με τα 100 ευρώ που θα παίρνει από τον ένα για να δίνει δουλειά στον άλλον, για να μην πίνει φραπέδε ο ένα και να πίνει φρέντο. Γενικώ οι εργαζόμενοι, οι διαδηλωτέ, δεν υπάρχουν και πολλοί τέτοια εποχή. Όλοι αυτοί που περιτριγυρίζουν εκεί, οι καταναλωτέ, ούτε και τέτοιοι υπάρχουν πολλοί τέτοια εποχή. Δεν έχει σημασία να γίνει ρολόι, να φτιαχτεί ρολόι. Μια απλή πρόταση μέσα στα πολλά που θα γίνουν για τον εορτασμό του χρόνου τον Αύγουστο, τη λήξη του μνημονίου. Οπότε ε, κάνουμε αυτή την απλή πρόταση. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλες. Όσοι έχετε τέτοιες προτάσεις για τη λήξη των μνημονίων που θα είναι τον Αύγουστο του χρόνου 16 μήνες από σήμερα 2128-200 περιμένουμε πολύ χαρά τις δικέ σας απόψεις να τις καταθέσετε. Μέχρι τότε και όσοι εσείς θα σκέφτεστε προτάσεις για τον εορτασμό και τη λήξη να θυμηθούμε τα, τη φόρτιση και τα γεγονότα που φέρνει η σημερινή μέρα. Εγώ είμαι ένα πολιτικός κρατούμενος έξι μηνών από τη φούτα. <Κι> λοιπόν, και εσείς ατα. Πρώτα γιατί γελάτε κύριε; Γιατί γελάτε κύριε; Γιατί γελάτε κύριε; Γιατί γελάτε; <Κι> Εγώ ήμουν πολιτικό πολιτικός κρατούμενος έξι μηνών από τη φούτα. Το μεσημέρι <Κι> στο γραφείο με τον του Ja ją, ja ją, ja ją, ja ją, ja ją, ja ją, ja ją, ja ją, ja ją, 6 χρόνια της ζωής μου στην εξοδοσία. Η πρόεδρο από πάνω. Άστο να πει το δράμα του εκεί. Ήταν και αυτό πολιτικό κρατούμενος Για αριστερά, στο δειλοπούλου. Δεν έχει κανένα σεβασμό στους αντιστασιακού αυτού του τόπου. Ο πιο μικρό πολιτικό κρατούμενος πάει να γίνει προθυπουργό ή αρχηγό τη αντιπολίτευση. Ένα ακόμα που δεν έχει πολύ σχέση με τη δημοκρατία. Λέγεται βέβαια νέα δημοκρατία, αλλά αυτά είναι κάποιε λεπτομέρειε αν δείται ποιο απαρτίζουν και ποιο δίνει τον τόνο στο συγκεκριμένο. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτός που αγωνίστηκε από, τα, από τις πάνες, πώς τα λέμε αυτά, τα μορουδιακά από όλα αυτά έδωσε το στίγμα του από τότε πόσο αγωνιστή αγωνιστής και μαχητής όχι του Survivor, ανώτερος, θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι μόνο αυτός, είναι και κάποιοι άλλοι πιο μεγάλοι τότε, έκαναν την, τον δικό τους τεράστιο τιτάνιο αγώνα. Τι είχα κάνει, τι είχα κάνει... Τι είχα κάνει, τι είχα κάνει Τι είχα κάνει, τι είχα, είχα κάνει Είχα πολεμήσει κατά της δικτατορίας Όταν κάποιοι άλλοι καθόταν στα σπίτια τους Αυτό είχα κάνει Ήμουνα στην παρανομία Είσαστε εσείς στην παρανομία Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες τις λέγανε Χριστός Ανέστη Ο κύριο Σιμίτης είναι αντάρτης τότε όπως λέει και αυτό παρουσιάστηκε κάποια στιγμή ιστορική στιγμή στη Βουλή μίλησε για το αγωνιστικό του αντιστασιακό του παρελθόν ε, μιλώντας και χαρακτηρίζοντας αυτά που βάνανε Τότε ω κροτίδε. Αυτό και μόνο δείχνει την αντίληψή του για όλα αυτά και πώ των υστέρων στα αγεράματα αντιλαμβανόταν και πώ έκρινε τον πρώτερό του βίο. Η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω αν έχει βγάλει ανακοίνωση για το πραξικόπημα. Σίγουρα θα έχει βγάλει. Είναι έθιμο, πια βγάζουν όλα τα κόμματα και φαντάζομαι θα μιλάει και για τη Βενεζουέλα. Γιατί είναι πολύ τη μόδα οτιδήποτε συμβαίνει στι μέρε μα να υπάρχει μια ανακοίνωση πάντα για τα όσα γίνονται στο στιγνό καθεστώ της Βενεζουέλας Εντάξει, δεν είναι και η δημοκρατία σαν την Κίνα, η Βενεζουέλα, γιατί και την Κίνα δεν βγάζει κανεί ανακοίνωση. Βεβαίω δεν γίνονται διαδηλώσει στην Κίνα και δεν υπάρχουν και νεκροί στην Κίνα. Η τελευταία διαδήλωση που έγινε στην Κίνα, τη μεγάλη αυτή δημοκρατική χώρα, κατέβηκαν τα άρματα μάχη το 1989, από τότε κανεί δεν έχει τολμήσει να κατέβει. Αλλά για αυτού του τύπου τη δημοκρατία κανένα κόμμα δεν βγάζει ανακοίνωση από αυτά που ενοχλούνται πάρα πολύ και κάνουν πρώτοι του θέμα και πρώτοι του λέξη κάθε μέρα. Είναι τα όσα τραγικά, εννοείται, γίνονται και πολύ δυσάρεστα στην Βενεζουέλα. Φεύγουμε από αυτά να έρθουμε εδώ στα δικά μα, στιγμέ ελευθερία, γιατί σε κάθε μαύρο υπάρχει ένα άσπρο, σε κάθε σκούρο υπάρχει κάτι φωτεινό. Σε μια δύσκολη στιγμή, αμέσω προκύπτει μια ευχάριστη στιγμή. Κάπω έτσι, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή τη Χούντα, είχαμε το πιο ευχάριστο γεγονότο που μπορούσε να μα τύχει. Και μετά ήρθε η Χούντα και αποφάσισε να βάλει τον μπαμπά μου και τη μαμά μου υποκατοίκον κράτηση. Οπότε μας έκανε ένα καλό η Χούντα και μας έκανε τον Κυριάκο. Τραγούδια αγάπη σαν τύχη, γελούν όλα τα χείλη μας έκανε τον Κυριάκο. Και ζημίγουν μέσα στη ψυχή του 21 η εποχή και 21 του Απρίλη του 21 η εποχή Οπότε μας έκανε καλό η Χούντα γιατί μας έκανε τον Κυριάκο, ο επαναμαζόμενος Μπόμπος. Μας έκανε τον Μπόμπο λοιπόν, Εξαιτία τη Χούντας έχουμε τον Κυριάκο και θα σωθούμε όσο έχει μείνει σώσιμο από τον Αλέξη. Πάντα μεν είναι σώσιμο για τον επόμενο, είναι η αλήθεια, φροντίζει ο κάθε προηγούμενος τον επόμενο. Έτσι λοιπόν έχουμε τον Κυριάκο και έτσι τον είχαμε και πολιτικό κρατούμενο και έτσι θα τον έχουμε και πρωθυπουργό... Σαν πέρυσι, σαν πέρυσι, τέτοια μέρα, ο Αλέξη, όχι τέτοια, λίγο νωρίτερα, ο Αλέξη Τσίπρας έκανε μια δήλωση για την αυριανή μέρα. Δηλαδή, είχε κάνει μια δήλωση αρχέ Απριλίου για το τι ακριβώ θα συμβεί την 22η 22 Απριλίου. Αλλά επειδή αύριο είναι Σάββατο και δεν θα είμαστε εμεί εδώ, να ακούσουμε τώρα τι είπε πέρυσι για το αύριο. Η αξιολόγηση θα κλείσει μέχρι τι 22 του Απριλίου. Και οι σχεδιασμοί όσων θέλουν να στήσουν μια ιστορική φάρσα θα πέσουν στο κενό. Σκορπιό χρήση κλωστή να ράψουμε Βελώνε και γρήγορα. να και αυτό και να φ αλλάσει να τα βρώτη χαρισού Στη να αναψουμε Η αξιολόγηση θα 22 του Απρίλια. Πάλι αξιολογήσει κλείναμε, πάλι μερομηνίες, την είχαμε κλείσει τότε, δεν έκλεισε, έκλεισε Νοέμβριο και μετά ξανά να κλείνει άλλη, η οποία πάλι την έχει κλείσει και μόλις κλείσει Ιούνιο θα αρχίσει να συζητάει τι η επόμενη τρίτη αξιολόγηση αλλά όλα αυτά θα έχουν λήξει σε 16 μήνες γιατί κλείνουν και οι αξιολογήσει και τα μνημόνια και τα βιβλία και ω λαός και τα πάντα, θα κλείσουν όλα. Πάμε στο τότε, 50 χρόνια πριν, έτσι σήμερα σαν σήμερα ξεκίνησε η 7 αιτία, κατά τη διάρκεια της 7 αιτίας υπήρχαν τα επίκαιρα, δεν υπήρχε το, το Twitter, δεν υπήρχε το Facebook, τα social media, κανάλι ένα κουτσό, κρατικό Ιενέδ, των ενόπλων όπως το λέγανε, Και τότε στους κινηματογράφους πριν δεις την ταινία έπρεπε να δεις και τα επίκαιρα αναγκαστικά τι έκανε, τι έργα έκανε η Huda. Όλα αυτά έχουν συγκεντρωθεί στο αρχείο της ΕΡΤ και σε άλλα αρχεία. Θα ακούσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα από τα επίκαιρα της εποχής της Χούντας με δύο εμβληματικές καταστάσεις, μια εταιρεία που ήρθε να κάνει επένδυση και κάτι τράπεζες-τραπεζίτες που από τότε κάναν κουμάντο. Το νέο εργοστάσιο της Siemens τηλεδιομηχανική που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη είναι ένα πραγματικό δημιούργημα που οφείλεται στη συνεργασία του γερμανικού οίκου Siemens με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Μέγα ευθνεγερτήριον σάλπισμα εσάλπισεν ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος δια την αναγέννηση της Μεγάλης Ελλάδος. Ούτω, κατά την επίσκεψή του στην Τράπεζα τη Ελλάδο, ο μιλόν προ του διοικητέ, υποδιοικητέ και γενικού διευθυντέ των ελληνικών πιστοτικών ιδρυμάτων, ετώνησε την σημασία του τομέα τη οικονομική αναπτύξεω και έκανε συμπαραστάτη των τραπεζικών κόσμων στην προσπάθεια εξυγίανσεω και προόδου τη χώρα. Ούτω, όπω λέει και ο εκφωνητή, είχαν γίνει όλα καλά. Οι Siemens από τότε οι Siemens και βέβαια οι τραπεζίτε που ήταν συμπαραστάτε στην εξυγίανση της οικονομικής καταστάσεω και όλα αυτά τα πολύ ωραία που έλεγε τότε και τα λένε και σήμερα, όχι με χούντα, σήμερα δεν έχουμε χούντα, έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση και αν τελειώσει το μνημόνιο σε 16 μήνες μένει το μεγάλο μνημόνιο, το τεράστιο μνημόνιο εε με τη συγκατάθεση και την επιθυμία αυτό είναι το πρωτότυπο πια και το καινούριο Του ελληνικού λαού και των άλλων λαών, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι κομβικό. 2.11-208-200, σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα Real και νότο το μνημά σα, όλο αυτό το 19.650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στο παπάκι, realfm.gr. Ο Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο, και εδώ είμαστε για να μην ξεχνάμε τι έκανε ακριβώ ή περίπου ή τι θέλησε να κάνει η Χούντα. Ένετε μία του ένα και πλάκα και αφού ξορκίσετε το Μάρξ, Ατάκα. Εσώσαμε το λαό από τι από τον κομμουνισμό από νέο από τον τέταρτο γύρο του κομμουνιστικού κόματο. διαλέγετε ένα πτηνό ή δυνατόν, με δύο κεφάλια. Το στον ίμητό, με τα φτερά Ελλήνων, χριστιανών Άνευ, βουλής και κολογών. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει Ισίων Σύστημα επιθυμεί Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν Να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Έτσι τα έθνη Μόνο ζουν Τα ρέτα τζου ο κομμουνισμός Δεν δύναται να έχει ουδέν σημείων κοινών με τον Έλληνοχριστιανισμό που αποτελεί την βάση της διαπαιδαγωγήσεως των Ελλήνων κατά των δρόμων της ιστορίας των. Συλλήψεις είναι δεκτές, Τρίτη, Τετάρτη και Σαββάτο αλλά μπορείτε και από χτες για να τους έχετε από κάτω πρόσφορη μέρα για όλα αυτά Μια απ' τις στώσες του Απρίλη αρχίζεται πρωί-πρωί και τελειώνεται το δίλι. Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών άνευ, βουλής και κλογών Ο Γιώργο Μαρίνο και ο Γιώργο Παπαδόπουλο. Ο ένα προσέφερε και ο άλλο προσέφερε. Ο ένα κατά του κομμουνισμού, ο άλλο γενικότερα στην τέχνη, στον πολιτισμό και στα ταραντατζού με πολύ μεγάλη επιτυχία και με μοναδικό τρόπο. Έχουμε αφήσει λίγο λίγο πίσω τον ελληνικό λαό. Νίκος Λουκάς εδώ Σε... Να μα και το... μάσκο τη Παλαμάς Κυριακό Μησοτάκη. Του, -του, -του, του, δεν το χαρεί. Έτσι το έκανα για να το ακούσει τώρα. Να γίνει δεν πρόκειται. Πιστεύει ότι θα ξαναβγεί ο Τσίπρα, ειλικρινά. Γενικώ δεν πιστεύω. Έχω ένα θέμα με την πίστη. Έλα πολλά κιόλα, πιστεύω, ανέστη, ξέχασε ένα ποτέ. Ναι, ναι, αλήμων. Οπότε τι να πιστεύει τώρα στον Τσίπρα, πατέρα, παντοκράτορα. Πιστεύω στον ελληνικό λαό, μπορώ να πω. Στην απίθμενη χαζομάρα του. Στο... Δεν ξέρω τι να θεωρήσω μεγαλύτερη χαζομάρα, να ξαναβγεί ο Τσίπρα ή να βγάλουνε Κυριάκο. Εκεί είμαι ανάμεσα. Του έχω ικανού για όλα. Του έχει για όλα, ε ναι, το λαό. Απ τι μάγει ο φιλάγο. Έλα με κάνει ένα φιέρωμα, με χαρά στο γιορτό. Καλά, δεν χρειάζεται, πάρα τηλεφωνά και στην Αδημοκρατία, θα σα ενημερώσουν αρμοδίω. Όλοι από ό,τι <Καλύτερα> κατάλαβα. <Καλύτερα> από ότι <Καλύτερα> ο κόκκινο εισερχόμενου στην δημοκρατία λένε ότι δεν διαφωνούν με τον άδων, βλέπε φωτίλα, δεν διαφορούν σε τίποτα με τον άδωνη. Ο <Καλύτερα> Κυριάκο από τι φαίνεται φούρνεται πίσω από τον άδενη, πάρε την ΑΕΜία να σπίτια πάντα για του Χούντα. Θα έχουν πανηγύρια και χωρά από το πρωί. Δεν πιστεύουν που θε αρνήσει, είμαι σήμερα σε Αποστολή. Έλα, Μωρή. Χρονιά βολάζει εδώ, ένα στο δίμιο. Καλή ανάπτυξη που λέμε, καλή ανάπτυξη. Αχ, μακάρι, γιατί δεν ήρθε η ανάπτυξη εκεί που πήγε. Γιατί εγώ εκεί που ήμουν ήταν εμπόλυτη η ανάπτυξη. Μπέρι, είδα. Πού πήγε, Μωρή. Την βαδιά, στην αράγωβα. Τέλεια ήταν. Ε. Ε, εγώ <laughs> νομίζω ότι. <laughs> Λογικά, ανάπτυξη θα έχει κέρκυρα. Δηλαδή, επειδή πήγε ο Τσίπρα, όπου πάει ο Τσίπρα, στην κουβαλάει και μαζί του. <laughs> δεν τον αφήσει ησυχία και, και αυτή η ανάπτυξη, από πίσω τον παίρνει. Νομίζω ότι θα ξεκινώσατε την εκπομπή με αυτό τον uh, αρχιμανδρίτη, το μάχη Ρόδο, αλλά εντάξει ο κύριος Τσίπρας είχε έρθει στη Ρόδο και χαριτολογώντα είπε το εξής Ιδού η Ρόδος <Ρι> Ιδού και το πίδιμα. Τώρα ο κύριος Τσίπρας θα δει τη Ρόδο θα <Ρι> δει και το πίδιμα. <Ρι> <Ρι> <Ρι> <Ρι> Δεν αφήνεται ούτε μια μέρα να μην πέσει κάτω. Πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> Πολύ γλυκούλη. Κήρυξε το, την αγάπη. Την αγάπη κηρύσσουν μόνο είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αγάπη μου. Όλοι yeah. την αγάπη. Του κηρυσμοπάδε το δηλαδή του αγαπάμε μόνο όταν τεντώνει το χεράκι στο τζέπρα. Να συμφωνήσω με το θύμιο και με κόβει. Λοιπόν, θέλω να συμφωνήσω με το θύμιο. Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω εγώ να συμφωνήσω με το θύμιο, δεν μ' αρέσει. <χει> Έχετε βουτήξει μέσα στον καπιταλισμό ναι. Κάνετε και μακροβούτια κιόλα. Αγάπη μου καπιταλισμό θέλετε Καπιταλισμό πάρτα στα μούτρα τον καπιταλισμό Δεύτερον, εγώ διαφωνώ με την πώληση των αεροδρομίων Και κάνω μια ερώτηση στον Καλαμούκι Τα αεροδρόμια που ήταν στην ανατολική Γερμανία Πού είναι τώρα Πού είναι τώρα κύριε Καλαμούκι Εγώ θα σου πω κάτι άλλο Πού είναι το μήλο σήμερα και... Στον κόλο σου αγάπη μου Την πάθαμε σαν τον Κολόμβο. Τον Λο... Χριστόφορο Κολόμβο. Ο, το, ο. Με γρήφου μιλά γέροντα. Με γέρου μιλά γρίφοντα Όταν ξεκίνησε γιατί τη... ξεκίνησε στη θάλασσα, τη θάλασσα του. <κοκοκοί> Συγγνώμη. Με παρακαλώ. Δεν ήξερε που πάει. Και όταν έφτασε στην Αμερική, δεν ήξερε που βρισκόταν. Το ίδιο πάθαμε εμεί με το ευρώ. Όταν ξεκινήσαμε, δεν ξέραμε που βρισκόμαστούν. Και τώρα δεν ξέρουμε που βρισκόμαστε. Αχ, αχ, Ψα... ψαγμένα και μπερδεμένα. Μ' αρέσουν. Έλα, για να σε Herik Mesa sta <smug> prilitijorti to meoktizi nidi Angaśmeni nati Mergati jak Rodzi fintidzie prodo do radiodi Εθνικό δρυμα Ραδιοφωνία Τηλεοράσεω. Ανακοινούτε ότι από τι 11.30 ώρα έχει ρίχθει ο στρατιωτικό νόμο κατάπασαν την επικράτεια. Έχοντα υπόψη το άρθρο 91 του Συντάγματο και κατόπιν εισηγήσεω τη κυβερνήσεω, αναστέλουμε τα διατάξει των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95. Του ενισχύει συντάγματο καθόλου το κράτο. Ο ημέτερο επί των εσωτερικών υπουργό δημοσιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα τούτο. Ασθενή έχουμε ει το γύψο τον βάλαμε. Τραγούδια γάπη αντίκειν, γελούν όλα τα χειλή και ζημίγουν μέσα στη ψυχή του ένα η εποχή κι 21 του Απρίλη του 21 η εποχή κι 21 του Απρίλη μες στις καρδιές θα είναι ζεστή του για για κατά. Κατά. Και κουσταστή για μας η οικογένεια και πάνα από όλα Ελλάδα. Θρησκεία, οικογένεια και πάνα από όλα Ελλάδα. Α, του ευχαριστηθήκαμε. Το ακούσαμε αρκετές φορές μέσα στα Απρίλη τη γιορτές. Με το ξέσπασμα του πραξικοποιήματος τότε τέτοια μέρα, μας δόθηκε η ευκαιρία στη συνέχεια να μάθουμε τη σωστή προφορά. Εκ των υστέρων καταλάβαμε ότι οι άνθρωποι φοβόντουσαν, ότι πιστεύανε ότι... Ο πατέρα μου, επειδή ήταν γνωστό, κριτικό και αντιστασιακό, θα είχε έναν αριθμό κριτικών οι οποίοι θα τον φυλάγανε μέσα στο σπίτι. Βεβαίω δεν είχε κανέναν. Είχε εμά τι τρει, τότε δεν είχε γεννηθεί ο αδερφό μου ακόμα, ε, και τη μητέρα μου. Ε, πήραν τον πατέρα μου, ε, ο οποίο πρόλαβε με τι πιτζάμε, γιατί έτσι του μαζέψανε όλου, με τι πιτζάμε. Έτσι λοιπόν, με τη δικτατορία μάθαμε τι πιτζάμε και με τη δημοκρατία το σοκολατάκι. Λάο μέρο βου. Ναι. Σαγα. Αγάπη μου. Γιατί. Για όλα αυτά που μα προσφέρει. Αλήθεια. Μην βαρεθεί ποτέ αυτό που κάνει Το οματάκι σου, το μικρό. Το μικρό μπορώ να πούμε. Πέστο μου για να καταλάβουμε είμαι... η σαγορή κορίτση τουλάχιστον. Είμαι κορίτσι, το με κορίτσι. Αλήθεια. Κωρίτα. Κωρίτσαρο πόσο χρονών. 30. 30. Αγάλα, θέλω. Είναι η στιγμή που αρχίζει να συζητήσει. Θα σου πω, πέρα μα σε βράζει Γιατί... να γύρω μα. Άρα γαμώνα, αυτή η <laughs> αναμαλεία που έχετε πάντα. <laughs> να μην μπορεί να θα βρει εγκόμνα χωρί φούστα να φοράσει σύνθεση. Θα κάνω να νιώσει άσχημα. Εμένα. Εσένα. Τι θα κάνει, θα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 Επιτέλου ανάσταση. Τι ανάσταση, Μωρή, ανάσταση είναι αυτό. Δέκα μέρε αρνή. Που γυρίσατε! Πού γυρίσαμε, άστα αυτά. Και που γυρίσαμε, πώ γυρίσαμε το θέμα. Γυρίσατε! Γυρίσαμε, Μωρή, γυρίσαμε. που να μην γυρίσαμε, γυρίσαμε διπλή. Αυτό που λένε οι γιαγιάδε, του χρόνου διπλός έγινε. Έφεγαγε πάρα πολύ, ε. Όχι, oh, παντρεύτηκα. Ε, βέβαια έφαγα πάρα πολύ. <συρίζει> αρνή στη σούβλα. Την άλλη μέρα, αρνή από το ψυγείο. Αρνή Μελέτα, την επόμενη, ακολουθούν οι μέρες. <συρίζει> Τώρα έχουμε φτάσει αρνή με κορν το πρωί. <συρίζει> <laughs> αφού φάγαμε αρνί cheese Γιατί ταιριάζει το cheese τυράκι με το αρνί Κατάλαβες Σιγά τι έχει από κάτω να παντεσπάνει; Και στο cheese έχεις βάλει και λίγο σκόρδο και αγγούρι Σιγά Αυτό ήθελα Και όλα αυτά συνοδεύονται με το τυκάκι Αυτό, αυτό Αρνί cake Τι άλλο έχει να φάμε Αρνί με στέβια Όλτι με αρνί έχει γαμιθεί Και κοκορέτσι παντού Θέλω να μου πείτε λίγο το όνομα του κυρίου που πήρε εξέστο, τον κύριο Κουφόπουλο. Α, βεβαίω. Του σημειώνουμε όλου του κυρίου. Γιατί ακούμε και ο Κουφόπουλο ανελειπώ. Και γράφω του κυρίου. Καλημέρα, κύριε Κουφόπουλο, και Λαβίδη και όλο ακούμε. Ναι, ναι, ναι. Ε... Πείτε μου λίγο το τηλέφωνο του κυρίου. Πώ το λέγανε. Πριτσαπίδουλα Γιώργο. Πώ, πώ. Πριτσαπίδουλα Γιώργο. Αυτό, δεν έβαλε. Ναι, ναι, ο κύριο Πριτσαπίδουλα είναι ο παεντακτικά. Μίλησε για τα δάνεια. Για τα δάνεια, ο Πριτσαπίδουλα, ναι. Πρώτο που βγήκε. Ο πρώτο, ο πρώτο είναι ο Π Οντεφόρο με μετά πήγαιων ταιφόρο. Όχι, οντεφόρος, δε σας ο ταιφόρο και σα λέει το όνομα. Ο πρώτο, ο πρώτο. Ο πρώτο, ο πιτσαπίδουλα είναι το αυτό, αυτό το θυμηθείτε. Ωραία. Χαράμα είναι ένα γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω τι πώ μου λέετε για το. Πριτσαπίδουλα. Πρίτσ, όπω η κλανιά. πίτσα που λέμε, πίδουλα. Πριτσαβίγουλα. Πρίτσα, πρίτσα. Μτσάχα, τσά. Τσα-τσα-τσα, που λέμε. Πείτε μου λίγο λένε, το, το τηλέφωνο του δώστε μου. Το τηλέφωνο του, ναι, βέβαια, στο έχω εδώ. 697, 657, Ναι, ναι. 25, 25. Ναι. 57. 57. Ωραία. Όπως λέγεται, έτσι. Πριτσαπίδουλας Γιώργος, ναι, βέβαια. Συννοηθείτε. Να είστε καλά, όλοι πυροβολημένοι Είτε, του κουφόπουλο Είτε. ακροατές είναι, βέβαια. Γεια σας. Γεια, γεια. Ναι. Ναι, για σα. Απ' το. Σα ξαναπέρομαι για το όνομα του για το τηλέφωνο. Μα το δώσετε λάθο. Ένα νούμερο. Τι... Πώ το γράψετε, για πείτε μου. 6572 7. Όχι, 07. 07. Το τελευταίο 07. Ναι, ναι, μάλλον για ακούσατε λάθο. Δεν πειράζει όμω, να είστε καλά. Λάθο. να κάνει ένα, συνα... μια συνακρόση κάνει μέσα. Και πώ είναι το όνομά του. Πριτσαπίδουλα Γιώργο. Πιταβίβουλα. Αυτό.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 Και να γυρίσω δίσκο. Και την Παρασκευή. Να μου βάλει λάφαζάνη να στηρίζει η κυβέρνηση. Κωνσταντοπούλουν. Να λέει πω ήταν. Πώ έλεγε για τα μνημόνια. Σχήμα λόγου. Ε, βάλει κανένα τραγουδάκι. Τι άσημο εκεί το μηχανισμό. Και στην κομμούνα να είμαι ο Απορτούνα και τέτοια. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με ένα ΣΥΡΙΖΑ. Ενωμένο και κορμό μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να ακολουθήσει και θα ακολουθήσει μια προοδευτική πορεία. Άρθει όμω καιρό που κι εσύ θέλει να πιστεί. Πω έτσι δεν τη βρίσκω. Τι είπατε. Πω έτσι δεν τη βρίσκω. Διότι ο Αλέξη δεν είναι αριστερά. Τι να κάνω, ήταν γραφτό Θέλω, δεν το θέλω. Ό,τι τραγουδώ. Να το πουλώ, να ζήσω. Με την πρώτη, απίστευτο. Είδε. Είμαστε από Αυστρία. Σε ακούω χρόνια, αλλά μου είχε έρθει μια έμπνευση. Θέλω για την Παρασκευή. Παραγγελιά. Δηλώσει Τύπρα για επιτυχία κτλ. κτλ. Και από την ταινία Αυστρία, ακατάλληλων. Βαγγέλει κοντινό. Τζούλι Πάρτονε. Το έχει. Όχι. Το 2016, τα αποτελέσματα ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά. Μπράβο, Τζούλι. Συγκεκριμένα, ο στόχο του προγράμματο ήταν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 και αυτό των Βενιζέλων όλα αυτά μαζί με 30 ευρώ φορτώστε, προλάβατε Πρόεδρε <συρίζει> φορτίο βαρύ για σένα φορτώστε, πάρτε τα αλλά ελπίδα μεγάλη για εμάς η χώρα όλη σήμερα κρέμεται από τα σου καλλιγουράμαστε, πάρτε τα όσα προλαβαίνετε και με αγωνία περιμένει μια ανάση ασιοδοξίως Για το μέλλον τη. Να έχει θέμα με έρωτα και αίμα. Και εγκαταλείψαμε το νεομνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί από μας στη Λαϊκή Ενότητα, γιατί δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Να είναι λόγια, λόγια κομπολόγια. Το μνημόνιο θα το σκίσουμε και θα το σκίσουμε στη Βουλή των Ελλήνων. Να σας καλώ καρδίσω, για να σας γαλουχίσω.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 It could be destructive to discuss even for one euro more. austerity. Jaani cu bronu. Ciu nomu, czy noó Pragma Pragma A Chilo kawu do. and Harici pejdzie nie kasas z wyle poi naprzo. Ci poreosi na lerwiku Namu je laos to kino Na tu salerwo, Ja na toąmęwo, Na tu sfirizo, na to na nurryż. Να το φουντώνω, να το ξεφουσχώνω Θέλω να ρωτήσω αυθέως τον κύριο Λαφαζάνη Είστε κομμουνιστές κύριε; Βεβαίως είμαι Και στην κομμούνα να είμαι ο πόρτουνα. Τι είπατε Να είμαι ο πόρτουνα, Για να σας εκτονώνω Με πλαίσιο Το νόμο Έλα ρε μάνα μου κύριε Στηντάει παστήρω με β' και έχω εδώ Τι κάνει.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 Να ακούς πάριο. Μπορεί να ακουστεί να περνά από ένα σπίτι στην κυυφσιά και να ακούγεται απορώ με την καρδιά μου. Ή σου για να ακούσεις Βανδί στην κυφσιά. Δεν θα ακούσεις βαδεί στην κυφσιά. Συγγνώμη, επικοινωνούμε. Εγώ μαζεύω τα CD του Πάριου, του Γιάννη Πάριου. Που τα βάζετε από το 70 μέχρι τότε. Το... Από το 70 δεν υπήρχε εφημερίδα με δουλεύετε. Ε, και λοιπόν, πήρε χτε την εφημερίδα τη ώρα. Τέσσερα χρόνια υπάρχει εφημερίδα. Και αυτό Αυτό είναι λάθο τη εφημερίδα. Δεν είναι του περιπτερά. Μπα που το ξέρετε δεν το σούφρος, ο σούφρο ο περιπτερά ο κυφισιώτη που δεν ακούει πάριο. Ακούω πάλι δεν ακούει ο κυφισιώτη. Απ' τη τραπεζόνα θα ήταν ο περιπτερά. Γι' αυτό έκλεψε το συντή. Γιατί στην κυφισιά δεν το ακούνε CD. πάριο βανδί. Η, η εφημερίδα ήταν σφραγισμένη. Είναι από τη τραπεζόνα ο περιπτερά. Δεν υπάρχει άλλο να μιλήσω εκτό από εσά. Με μένα. Όχι. Βιβάλτι ακούνε στην Κυψιά. Βιβάλτι απ' την Ερυθέα και πέρα. Πάριο για κανέναν λόγο. Ο περιπτεράς το τσογλάνε που είναι από την τραπετσόνα που είναι και κλέφτη. Σίγουρα έχει ανοίξει κάποια τράπεζα. Μη χειρότερα. Ε, δεν επικοινωνούμε. Πώ δεν επικοινωνούμε. Πάμε, αλλά θα έρθω και θα δω τους διευθυντές σας. Μην μου απειλείτε εμένα. Ναι. Α, δεν σας απειλώ. Με προειδοποιείτε. Γιατί δεν μπορούμε να σε... Κάτι από την Εφημερίδα γίνεται. Δεν πλήρωσα 15 ευρώ 4,5 ευρώ για να μου λύπει ο φάρριο. 4,25. Σας λέει ο πάριο. Α δεν μου λείπει. Yeah. Πού το ξέρει εσύ, Έχεις δει τη φορολογική μου δήλωση. Λύπει σε κάποιον ο πάριο. Πάει με τη φορολογική δεν δήλωση δεν ο πάρριο. Θα τρελαθώ. Τόσο ψύχο ο πάριο. Ναι, τόση ψύχο! Γιατί ο πλήρα την Εφημερίδα και τον δεν έχω. Είχε τόσο ειδήσει μέσα. Δεν ενδιαφέρον. Και στο κάτω κάτω ο πάριο στο συνήθω πάρει ήταν δώρο. Εμεί τη ειδήσει πουλάκα. Άσμερα <Σι'> Χριστιανέ μου. Λυπάμαι που σε έχουν σε τέτοια θέση. Λυπάμαι τον Χατζή Νικολάου που σε έχει σε τέτοια θέση. Μη με λυπάστε. Διώξτε με ακόμα. Σαν ένα εδώ. <Συξί> Ναι. <Συξί> <Συξί> Α μια παραγγελία για παρασκευή, κάνε μια, μια συζήτηση του τσίπρα πριν τι εκλογέ με τον τσίπρα με τα Προειδοποιούμε λοιπόν, την μνημονιακή συγκυβέρνηση Δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην εκποίηση τη ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ Μπράβο! Και σε ό,τι μαφορά και σε ό,τι δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα αφήσουμε στα νύχια των αχόρταγων, των και των υποτακτικών κυβερνήσεων να εκπίσουν και να ελεηλατήσουν τη μεγαλύτερη βιομηχανική.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 Πολύ ευχάριστο αυτό Πολλές από τι μεταρρυθμίσει που, που εισηγήθηκαν Αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν Θέλουμε να τι υλοποιήσουμε Δουλειά σου είναι μου πανέ να κρύβεις Τα τρώτα Των καθιερωμένων Για να διατηρήσω Με τα οικονομικά Των ευαρέστημένων Σιγουριά Και δόξα τω Θεώ Τα καλά Στον καπιταλισμό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 και πάσε στα κομμάτια, και άιστα κομμάτια Με πείσανε να γίνω ρεβίζιο και να γυρίσω δίσκο Θα ρθεί όμως που κι εσύ θα απιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω